Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νύν και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι η Βασιλέφ παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέγες και εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχά ημών. Αμήν. Χαλησπέρα. Είμαστε λίγη απόψη γιατί πολλοί άνθρωποι νόμιζαν ότι δεν θα έχουμε ομιλία λόγω της περνούς της Παναγίας. Και δεν πειράζει όμω εμείς κανονικά. Και θα είναι και η τελευταία φορά πριν το Πάσχα. έτσι. Και για να μην το ξεχάσουμε απλώς λέω ότι η επόμενη φορά θα είναι η, η πρώτη Δετάρτη μετά την Κυριακή του Θωμά. Ναι, όχι διακινήσιμος εβδομάδα, η εβδομάδα του Θωμά, δηλαδή... Α, είναι το δημοψήφισμα. Ωραία. Μπορεί να το κάνουμε στα Τούρκικα το πόβερο μπαδί. Ελπίζω να επιτρέπετε. Α μην είμαστε τίποτα κέρφιου, είναι η μέρα τη χούντα είναι μεγάλη επέτη εκείνη την ημέρα, ναι, ωραία, πρώτη Δεντάρτη μετά, τη, μετά την κυριακή του Θεωμά, 21 Απριλίου, 21 Απριλίου, θα θυμάστε τη, ναι, ναι. ναι. Να ευχόμαστε να βοηθήσει ο Θεός, να έχουμε ειρήνη στον τόπο και να γίνει ό,τι είναι το καλύτερο για τον τόπο μα. Εμείς, ε, βοηθούμε τον τόπο με την προσευχή μας, έτσι. Και να ξέρετε ότι πράγματι, ε, η προσευχή έχει τόση δύναμή που μπορεί να αλλάξει την παγκόσμια ιστορία, την παγκόσμια ιστορία. Ε, λέει έναν ωραίο λόγο, Ναβάζ Βαρσανούφιος, ότι στην εποχή του, τον 6ο αιώνα, λέει στον Αβάιο ο το ρώτησε, Αβάσι του λέει, γέροντα, υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που έχουν τόση δύναμη προσευχής που να μπορούν να βοηθούν τον κόσμο. Και το απάντησε αυτός ο μεγάλος πατέρας της εκκλησίας, ο Βαρσανούφιος, του λέει, στις μέρες μας υπάρχουν τρεις, οι οποίοι μπορούν με την προσευχή τους να αλλάξουν την ιστορία, το, το, το, το, τη ροή τη ιστορίας και του είπε, ήταν ένα Ιωάννης στην κόρη, ήταν ένας Ηλίας και ένας τρίτος στα μέρη της Γάζας. Και ενούσε βέβαια τον εαυτόν του. Και είναι αποδεικμένον αυτόν το ότι <coughs> πολλές φορές ε, πολλά γεγονότα ε, απεσοβήθησαν και έφυγαν ε, λόγω των μεγάλη ας πούμε προσευχής που έγινε από τον κόσμο. Ε, θυμούμε κάποτε, δεν θυμάμαι τη χρονολογία τώρα του, ήταν το 80, 84, 85, κάπου εκεί δεν θυμάμαι, που ο Γεροπαΐσιος είχε στείλει μήνυμα σε κάμποσους μοναχούς και ιερομοναχούς που ήταν γνωστοί του, που συνδέουν τα πνευματικά μαζί του και μας είχε πει ότι την ημέρα της Παναγίας, 1η Οκτωβρίου, που γιορτάζουμε την Αγία Σκέπη της Παναγίας, ε, μας είχε πει όλους, λοιπόν να κάνουμε μια αγρυπνία και προσευχή ιδιαίτερη και τη νύχτα για, τον, για την Ελλάδα, για το έθνος. Και εντάξει, αφού το είπε γέροντα, εμεί εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Και πράγματι μετά από μερικούς μήνες ήρθε στη Άγιον Όρος με έναν υποβρύχιο κάποια ομάδα έτσι, ναυτό, στρατιωτότητα, ξέρω τι μέσα στο υποβρύχιο, πώς λέγονται αυτοί. Ματραχάθρωποι λέγοντα ότι δεν μπορώ να καταλάβω τι. Τέλο πάντων, στρατιώτε. Και ήταν ένα ο οποίο ήταν μέσα στο γενικό επιτελείο στρατού στο, στο γραφείο πολέμου. Που κάθε μέρα είχε να πούμε τα σχέδια. Και μα είπε ο ίδιο ότι εκείνη τη εκείνη την χρονιά, την ημέρα τη 1η Οκτωβρίου, ε, εκειδήρευσε η Ελλάδα να, να πέσει σε πόλεμο με την Τουρκία. Αλλά όμω την ευτυχιστή στιγμή τα πράγματα άλλαξαν. Και απεσοβήθηκε ο κίνδυνο. Και βέβαια εκείνο ο άνθρωπο δεν ήξερε ότι ο, ο Γιώργο Παπαίσο είχε, μας, είχε αυτό το πράγμα, ή ότι τέλο πάντων ο Γιώργο το ήξερε με τον δικό του τρόπο. Γι' αυτό μπορούμε να βοηθούμε τον τόπο μα με την προσευχή μα. Και αυτό έχει πιο μεγάλη σημασία να πω όλα. Και από τα λόγια μα, εύρω κατσεφρόνημα. Και από τα λόγια μας, και από τα διανοήματά μας, και από τις κρίσεις μας. Γιατί στην προσευχή άνθρωπος ζητά το θέλημα του Θεού. Έτσι, δεν γινόμαστε εμείς δάσκαλοι του Θεού. Δεν λέμε του Θεού τι να κάνει. Ότι κάνουμε έτσι ή κάνουμε αλλιώς ή ξέρω εγώ λύσια το πρόβλημά μας με αυτόν τον τρόπο. Δεν είμαστε δάσκαλοι του Θεού εμείς. Αλλά αφήνουμε στον Θεό το πρόβλημά μας. Και τον παρακαλούμε αυτός ως Θεός που ξέρει τα πάντα καλύτερα από μας και ω Θεός γνωρίζει όχι μόνο το παρόν αλλά και το μέλλον. Εμείς κρίνουμε τα πράγματα βάσει του παρελθόντος και του παρόντος. Το μέλλον το εικάζουμε, το ε, προσπαθούμε να το συμπεράνουμε, αλλά δεν το ξέρουμε σίγουρα. Μόνο ο Θεός ξέρει απόλυτα το μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν και ο Θεός είναι ο μόνος που γνωρίζει καλύτερα από όλους τι συμφέρει πράγματι στον τόπο σε όλα τα προβλήματα που έχουμε, είτε αυτά λέγονται οικογενειακά, είτε στην προκειμένη περίπτωση λέγονται εθνικά προβλήματα. Βέβαια, ως άνθρωποι, έχουμε τι τοποθετήσει μα. Λέμε ότι εγώ πιστεύω ότι είναι αυτό το πράγμα. Ο άλλο λέγει ότι εγώ πιστεύω ότι έτσι είναι το σωστό. Ο άλλο λέγει ότι εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το σωστό. Ο κάθε άνθρωπο έχει το δικαίωμα να έχει τη δική του άποψη η οποία άποψη, βέβαια, ουδέποτε καταργεί την αγάπη. Έτσι, μπορεί να έχουμε εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις, αλλά ουδέποτε αυτή η, η απόσταση καταργεί την αγάπη. Έτσι μέσα στην, μέσα στην εκκλησία μπορούμε να έχουμε διαφορετικές απόψεις, τελείως διαφορετικές, εκ διαμέτρου αντίθετες, αλλά παραμένει η αγάπη. Έτσι, σεβόμαστε την άποψη του άλλου ανθρώπου, Λέμε τα επιχειρήματά μας, λέτε τα επιχειρήματά του και μένουμε μέχρι εκεί. Εάν καταργηθεί η αγάπη, τότε τι θα θέλουμε μετά άλλα όλα. Παραμένουμε λοιπόν εν τη αγάπη. Ο καθένας κατά τα δικά του και τι είναι ο χριστιανός. Ο χριστιανός άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να είναι φανατικός. Μας κατηγορούν να είμαστε φανατικοί. Αλλά ένας χριστιανός δεν μπορεί να είναι φανατικός. Γιατί. Διότι ο χριστιανός έχει δύο βασικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα έχει ταπείνωση. Και η ταπείνωση σημαίνει ότι δεν πιστεύεις απόλυτα ότι αυτό αυτόν πωλήσετε σίγουρα το σωστό. Λες πιστεύω ότι είναι το σωστό αλλά είναι άρα για το σωστό. Πάντοτε ο Χριστιανός βάλει και ένα ερωτηματικό δίπλα. Άνθρωπος είμαι. Θυμάμαι που είπα Εφραίμου στο Κατονάκια που έλεγε συχνά αυτή την, την, την, έτσι, την πρόταση. Άνθρωπος είμαι παιδί μου. Δεν ξέρω αν είναι ορθόν. Πιστεύω ότι είναι ορθόν. Αλλά άνθρωπος είμαι. Μπορώ να είμαι απόλυτο, ότι αυτό είναι και τίποτε άλλο. Με τη γνώση μου, με τις κρίσεις μου, με την εμπειρία μου, με την ανάποψη μου, ναι, αυτό είναι. Αλλά δεν μπορώ να είμαι φανατικά μετακίνητος από εκείνο το ένα. Αλλά βάζω και ένα τη εκατόν ας πούμε ερωτηματικό να είμαι λίγο λαστικός. Εντάξει, εγώ αυτό πιστεύω. Όμως, μπορεί να μην είναι και το αυτό. Μόνο σε θέματα πίστεως που είναι αποκεκαλυμμένα από τον Θεό, εκεί δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε, όχι γιατί τα λέμε εμείς, αλλά γιατί τα αποκάλυψε ο Θεός. Δεν μπορώ να πω, ε, ο Χριστός είναι Θεός. μα είναι άραγε για Θεός, μπορεί και να είναι. δεν γίνεται αυτό. Δεν έχουμε την αποκάλυψη, ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, δεν μπορώ να βάλω ερωτηματικό. Στα δικά μου όμω, στις δικές μου κρίσεις, εκεί πρέπει πάντα να μπαίνει το ρετηματικό. Εδώ βλέπετε ο Απόστολος Παύλος, ο οποίο είδε τον Χριστό, έτσι. Είδε τον Χριστό όταν ε, ερχόταν από τη Δαμασκό και είχε εκείνη την μεγάλη εμπειρία του, του Θεού. Και ο ίδιο ο Χριστό εδίδαξε τον Παύλον τα μυστήρια του Ευαγγελίου. Ο Παύλος δεν ακούσε τον Ευαγγέλιο ποτέ του. Ούτε είδε κανένα από τους Αποστόλους. Το Είδε τον Χριστό μπροστά του που του είπεν, τι με διώκεις, ετυφλώθηκε τον έστειλε μετά στον Ανανία, Εβαπτίστηκε και έφυγε. Πήγε στην Αραβία και έμεινε χρόνια στην Αραβία μόνο του. Και εκεί ο ίδιο ο Θεό τον εμισταγώγησε το Ευαγγέλιο. Ο Θεό του έμαθε το Ευαγγέλιο. Ο Χριστό κατευθείαν του εδίδαξε του Παύλου το μυστήριο του Ευαγγελίου και τη σωτηρία του ανθρώπου. Γι' αυτό λέει ότι εγώ το Ευαγγέλιο δεν το παράλαβα λίγο παρά ανθρώπων αλλά εκ Θεού το διδάχτηκα. Και παρόλα τα αυτά, παρόλε τι εμπειρίε που είχε, παρόλοιν την βεβαίωση του Χριστού, παρόλοιν την, ε, την εμφάνεια του Χριστού σε αυτό, βλέπετε, μετά λέει πήγαν να βρω τον Πέτρο, ανήφθουν σε Ιεροσόλυμα και βρήκαν τον Πέτρο και του είπα όλα τα κατεμέ, μήπως λέει και εις καινών έδραμων ή δράμων, μήπως κάνω λάθος και τρέχω πούμε, στον αέρα. Βλέπετε, παρόλο που είχε <κυρίζει> την εμπειρία του Θεού, εντούτης επί να βρήκε τον Πέτρο να τον ρωτήσει Άρα και καλά καμνό. Καλά πορεύομαι ή μήπω, καμνό λάθος, τρέχω εις κενών. Γι' αυτό βλέπετε ότι ο χριστιανός άνθρωπος δεν μπορεί να είναι φανατικός. Δεν μπορεί να κολλήσει πούμε, στις απόψεις του. Από τη στιγμή που κολλάς μια άποψη αυτό είναι δείγμα εγωισμού. Ας σα πω ένα άλλο παράδειγμα. Ε, όταν ο Άγιος ο Στυλίτης για πρώτη φορά, στην ιστορία των ασκητών τέλο πάντων, επενόησε να χτίσει εκείνον τον στήλο και να βγει πάνω. Ε, υπολογίστε ότι ήταν ένα πράγμα σαν το μιναρέ του σημερινό. Έχτισταν ένα τέτοιο πράγμα και ήταν πανύψηλος όσοι έχετε πάει στη Συρία, θα το έχετε δει εκεί τον, τον στήλων του Αγίου Σημαίου, τεράστιον ύψος είχε, όπως το καμπαναριό δόξερο της εκκλησίας, και ήταν πάνω, στο, πάνω στην άκρη. Και δεν κατέβαινε να πήγει πάνω. Τώρα και ψηλά. Όταν τον είδαν οι άλλοι πατέρες, είπαν, μα τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνει αυτός. Ε, Ποιο του είπε να φκεί εκεί πάνω, ας πούμε, να κάνει, τι, τι σημαίνει στελήτης. Ε, είπαν, κάναμε μια, μια σύνοδο οι πατέρες ή άλλοι ασκητές, Δεν αυτό το πράγμα πρώτη φορά να το βλέπουμε. Τι είναι το τυπόθεσεις τώρα. Είναι άραγε του Θεού και να το σεβαστούμε την άσκηση μου κάμνη, ή είναι εκ των δαιμόνων και μπέζεται ο αδερφός και να, να καταστραφεί, να χαθεί και εκείνο και να γίνει και ε, κοροϊδί, στο μοναχικό τάγμα και τα λοιπά. Και λέει, πώς θα το καταλάβουμε τώρα, πώς θα καταλάβουμε αν είναι από τον Θεό ή αν είναι από τους δαίμονες. Και τι είπαν, δεν είπαν να κάνουμε προς να μας αποκαλύψει ο Θεός, είχαν την, την μέθοδο την πεπατημένη, την πατερική μέθοδο. Είπα, θα κάνουμε το εξή. Θα πάμε κάτω από το στήλον του, θα του πούμε: Ε, τι κάνει εσύ εκεί πάνω. Ποιο σου έπαιρνε να βγει εκεί πάνω. Και επενόησε σε βγειε εκεί πάνω. Τι είναι αυτά τα πράγματα, οι περηφάνειε που κάνει. Ε, πλανέθηκε σε βγειε, πάω στο στήλο. Έλα γρήγορα κάτω, να κάνει όπω κάπνουμε όλοι μας. Και αυτό το πράγμα το ξανακάνει. Εάν με λέει είναι εκ του Θεού, θα κατέβει. Εάν δεν είναι εκ των δε μόνο, θα αντιδράσει, θα πει ότι κοίταστε εσεί, εγώ σα αναγνωρίζω. Και τι σημαίνει, α πούμε, εγώ έτσι θέλω κάμω, έτσι θα κάνω. Θα ενεργήσει με περηφάνεια. Πράγματι, πήγαν από κάτω, του φώναξα με αυτόν τον τρόπο, τον ε, επετίμησα, του λέει: Ελά, γρήγορα κάτω και μην ξανανεύει εκεί πάνω, μην ξανανεύει. Ποιο σου είπε, σαν να κάνει τέτοιου ευ... εγωισμού. Ε, πατέρα, με συγχωρείτε. Ευχαρίστω να κατέβω αφού θέλω να κατέβω νόμιζα ότι με αυτόν τον τρόπο θα πλησιάσω περισσότερο τον Θεό, ευχαρίστω σου. Στραπ, κατέβηκε καλά. Μόλις κατέβηκε, πήγαινε πίσω και είναι από τον Θεό η άσκησή σου. Απόδειξης του ανθρώπου του Θεού, ο πλανεμένο άνθρωπος, εφανατικός, δεν δέχεται τίποτα. Τα ξέρει όλα. Τα ξέρει όλα, είναι εκείνον είναι ότι η έκοψη των μυαρών του αυτό είναι, δεν δέχεται άλλη άποψη. Είναι δείγμα της πλάνης. Ο πλανεμένος άνθρωπος δεν ακούει κανένα. Κανένα δεν ακούει. Και είναι φανατικό, γιατί ο φανατισμός δεν πλάνει. Ο ταπεινός άνθρωπος όμως, ο του Θεού άνθρωπος, αποδέχεται τον λόγο. Αποδέχεται. Δεν αντιδρά. Εντάξει. Γιατί πάντοτε, πάντοτε, στις κρίσεις του βάζει αυτό το ερωτηματικό. Άρα, και σε αυτά τα θέματα, ε, είναι καλό ο άνθρωπο, ναι, οπωσδήποτε, όλοι έχουμε ανάποψη. Ή και σαν χριστιανοί, αν το διευρύνουμε ένα κόμμα όλοι. Σαν χριστιανοί που είμαστε, εγώ τουλάχιστον βέβαια δεν μετέχω σε αυτά, αλλά εσεί οι υπόλοιποι έχετε προτιμήσει έτσι, σε ένα κόμμα. Άλλο είναι το ένα κόμμα, άλλο είναι το άλλο κόμμα, άλλο είναι το άλλο κόμμα, άλλο είναι το άλλο κόμμα. Φυσικό είναι, πολιτεύεστε μέσα σε έναν κόσμο. Κάποιο κόμμα θα μα ε, εκφράζει περισσότερο κάποιο κόμμα θα μας ε, αναπαύει περισσότερο ή ευρεθήκαμε εκεί για εκεί του δυο λόγους. Τάξη, δικαιώμα μας είναι. Το κίνο που χαρακτηρίζει το Χριστιανό είναι ότι ναι, μπορεί να σε, σε οποιοδήποτε κόμμα νομίζεις ότι σε εκφράζει περισσότερο, αλλά αυτό δεν μπορεί να σε χωρίζει από τον αδελφό σου και δεν μπορείς να δημιουργείς φανατικά, αλλά πάντοτε να ξέρεις ότι όλα αυτά πράγματα είναι ανθρώπινα. Άρα αυτά είναι ανθρώπινα, Φέρουν πάντοτε τη σφραγίδα της ανθρώπινης ατέλεια. Δεν έχει τέλεια. Α, ανθρώπινα πράγματα τέλεια δεν υπάρχουν. Όλα τα ανθρώπινα είναι ατελή. Και τα τέλεια ακόμα είναι ατελή. Άρα πίστευε αυτό που νομίζεις, κάμε και που θέλεις, εν αγάπη, εν ειρήνη. Πάντοτε με την αίσθηση ότι δεν είναι απόλυτο. Μόνον ο Θεός είναι απόλυτος. Και τα λόγια του Θεού είναι απόλυτα. Τα άλλα όλα είναι παρερχόμενα, σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Και αυτό αυτόν ο άνθρωπο λοιπόν, ε, έχει αυτή την, την ελευθερία ο χριστιανός άνθρωπο είναι την ελευθερία, να ακούσει και τον άλλο, εντάξει, καλώς. Και μετά ένα άλλο στοιχείο του χριστιανού ποιον είναι, και το θέλημα του Θεού. Λέει ότι ναι, εγώ λέω ότι έτσι είναι, αλλά το θέλημα του είναι άραγε, ξέρω εγώ το μέλλον, Λέμε τώρα για την Κύπρο, αυτό είναι» ή αυτό δεν είναι». Εντάξει, λέμε, ο καθένας και την άποψη του, ελεύθερος είναι και έτσι πρέπει να είναι, ο καθένας να προβληματίζεται, να τοποθετείτε, να εκφράζεται κτλ. Όμως, βάζουμε από μέσα μας και το άλλο, «Άρα για το θέλημα του ποιον είναι» και λέμε αυτό που είπε ο Χριστός, «Πάτερ μου, ή δυνατόν παρελθέτου το ποτήριον τούτο, πλην ούχας εγώ θέλω, άλλο. «Θεέ μου, πας στο ποτήριον από μένα. Πλην όμως, όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως εσύ θέλεις. Λοιπόν, ο θεός τι λέμε. Θεέ μου, εγώ νομίζω ότι αυτό πραγμαυλάφτει τον τόπο. Αλλά ας γίνει το θέλημά σου. Εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα και είναι το συμφέρον του τόπου. τη πατρίδα μας κτλ. Εσύ είσαι Θεός. Εγώ είμαι άνθρωπος, δεν είμαι Θεός. Και αν μεν το συμφέρον είναι αυτό. Το συμφέρον πίσω. Κάμε αυτό που συμφέρει για μα. Εμεί δεν ξέρουμε. Θυμάμαι, λέει διάφορα κι ο ε, Έτσι, από μια αναφορμή που κάποιο ήρθε εκεί, ήθελε καλή σύζυγο, έτσι, λέγεται: Μια προσευχή να βρω μια καλή κοπέλα. Ε, του λέει αστείο, ε, καλά ρε παιδά μου και τι κακέ κοπελέ. Σε του λέει. Ε, να τι αραντήσουμε, βάλουμε σαρδέλε μέσα στο τνεκέ. Ε, ε, παστές θα τις κάνουμε, τι θα γίνουν ρε, οι κακές κοπέλες Όλοι θέλετε καλές καλές ε, Έχει και λέει μερικές που είναι τόσο καλές Να πούνε να γίνουν γίνες. Λοιπόν, ε, <laughs> ε Λέει κοιτάξτε. και ακριβώς έλεγε και εκεί έτσι, στη μάλλη, Λέμε στο Θεό, ξέρεις μου Στείλε μου μια καλή σύζυγο Και ο Θεός σου στέλνει, Ή έναν καλό σύζυγο, έτσι δεν είναι μόνο από μια πλευρά σου στέλνει ένα δύσκολον πρόσωπο, ένα δύσκολο άνθρωπο, έναν τίγρανο πούμε και σε πατάκαλο σε κάμνη χώμα και λες καλά, ε, προσεύχομαι στον Θεό να μου δώσει έναν καλό σύζυγο και μου στέλνει αυτό το θηρίο. Ε, αυτό το θηρίο ε, πρέπει να σου Διότι, σύτως ημί θεού και ιδιωδώντο θηρίο αλήθομαι, λέει ο Άγιος Δηλαδή, ο Θεός βλέπει όλη την πορεία της σωτηρίας σου. Μπορεί να χρειάζεσαι αυτόν τον δύσκολο άνθρωπο. Μπορεί, μπορεί να, να, να ζητώντας το, το ωφέλιμο για σένα, ο Θεός φέρνει αυτό που πραγματικά σου ωφελεί, έτσι. Δεν ξέρουμε εμείς τι είναι. Λέμε ότι, α πούμε, το συμφέρον του τόπου, ποιο είναι. Εσύ ξέρεις, εγώ νομίζω είναι αυτό. Ξέρει αυτό τι νομίζω. Λοιπόν, από τη στιγμή όμως που το αφήνουμε στα χέρια του Θεού, τότε βγαίνουμε από τον φανάτισμό. Και τότε είμαστε άνθρωποι ανεκτικοί. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεχόμαστε τον άλλον άνθρωπο. Δεν μας πειράζει όταν ο άλλος μας αφήσει Έτσι. Έχω μια άποψη. Σε αφήσβητεί ο άλλος. Καλός. Ενώ βλέπετε στον, στο κοσμικό φρόνημα, όταν αφισβήτησες σε έναν άλλο, πα πα πα πα πα. Μπορεί να σου πετάξεις και είχαμε καρέκλα, μπορείς να, να σου ξαναμιλήσεις, ας πούμε. Ναι, δηλαδή αφισβήτησες, δηλαδή τι με πέρασε, ας πούμε. Οι πατέρες, οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν μία ε, μία μέθοδο σε όλα τα φαινόμενα, η οποία χαρακτηρίζει, λέει το εξής. Μη δέχεσαι τίποτα και μην απορρίπτεις τίποτα. Αλλά ώρα θα εξετάσεις. Πάντα δοκιμάζεται. Ώρα θα εξετάσεις. Και τον καλ... το καλό κατέχετε Να βοηθήσεις να το καλό. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν έχει τον προτέρων προκατελειμμένος. Είναι ανοιχτός σε όλα. Δέχεται όλες τις απόψεις μπροστά του. Δεν έχει προκατάληψη. Γιατί αν έχεις προκατάληψη Είσαι το εκ των προτέρων. Πρέπει να είσαι χαρτίν άσπρο, έτσι, λευκό χαρτί, τίποτα να μην έχει πάνω. Να εξετάσεις όλα, ούτε το δέχομαι, ούτε το απορρίπτω. Το εξετάζω. όσο είναι δυνατόν. Εάν το εξετάσεις με αυτόν τον τρόπο των Ορθόδοξων, τότε πραγματικά έχεις πολλές πιθανότητες να μην πέσει έξω. Και να έχει τον προτέρων να να αποδιώξει από πάνω σου κάτι το οποίο είναι το καλό είναι και από το Θεό ακόμα. Κάθε φαινόμενο, λένε οι πατέρες, ούτε να το δέχεσαι ούτε να το απορρίπτεις. Να το εξετάσεις. Άκουσου το εξετάσεις. Και ε, είναι, είναι αυτό το πράγμα, είναι όλα αυτά στα ταπεινώσεως. Όπως επίσης και η υπομονή. Βλέπετε, με την υπομονή. Δεν χρειάζεται να να μιλήσεις, α πούμε. Περίμενε. Βιάζεται ο άνθρωπο ο οποίο αισθάνεται ε, ανασφάλιες. Βιάζεται, αισθάνεται, ξέρω εγώ, ότι όλα κρέμονται από το χέρι του. Τι βιάζεται, ρε, παιδί μου. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Κάμε υπομονή. Σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά. Η υπομονή, λένε οι πατρές, είναι κίνημα της πίστεως. Εάν πιστεύει ότι ο Θεός έχει την χτίση και τελικά ο Θεός θα πει το ναι και το όχι. Και ότι δεν εξαφτάται από σένα. Η πορεία της πατρίδας σου ή η πορεία της οικογένειας σου ή η πορεία του παιδιού σου ή η πορεία του γάμου σου ή η πορεία της οποίας του οποία αλλά αλλα εχει και ο Θεός την μερίδα μου σε αυτήν την υπόθεση και, και, και ο θεό των λόγων δικών του Τότε δεν έφτας απ' αυτόν τον άγχος να κάνεις κάτι να ενεργείς Τρέξε γρήγορα τώρα κάνεις και σου κάτι μήλα ε, ξέρω εγώ αποφάσισε, ενέργησε, κάνει-φοιάσε Θυμάμαι όταν στο Άγιο νόρο, ήμουν στην Ιερά Κοινότητα. Όταν πρώτο την πρώτη χρονιά, ω αντιπρόσωπο τη μορφή μα στην Ιερά Κοινότητα, που εκεί, από κάθε μοναστήρι, έχει έναν αντιπρόσωπο. Ε, όσοι, αυτοί οι 20 αντιπρόσωποι έχουν τη βουλή, να σου πούμε, του Άγιο νόρου. Που συνεδριάζει δύο φορέ την εβδομάδα για τα διάφορα θέματα τα οποία στο Άγιο νόρο. Υπό την Προεδρία του Πρωτεπιστάτη. Εγώ όταν πήγα την πρώτη φορά, ήμουν 27 χρονών. Νέος. Τι είπατε, στις Καρίες, ναι, στις Καρίες. Λοιπόν, ε, νόμιζω ότι όλα έπρεπε να κάνουμε ας πούμε ξέρω εγώ έβγαλε μια ανακοίνωση αυτή, αμέσως να δώσουμε την απάντηση. Είχε κάτι γεροντάκια, παλιά γεροντάκια, 80 χρονών, κάτι αντιπρόσωποι, παλαιοί αγιορείτες που πέρασαν Χίτλερ και πέρασαν πράγματα εκεί και έλεγα μη βιάζεστε Σιγά σιγά, δεν είναι και απαντήσουμε σήμερα Από βδομάδα Μα γάροντα, από βδομάδα μην βιάζεσαι μην βιάζεσαι Σιγά σιγά Σιγά σιγά Αυτό το μη βιάζε σιγά σιγά, σιγά ήταν σοφό Έβλεπες τα γεροντάκια Ένα βιάζοντας πούμε. Νομίζαμε ότι πω Χάνεται ο κόσμος Τίποτε, πιένουν Κάμε τα δουλειέ του, Τα φαγιά του, τις ακολουθίε του Από βδομάδα, έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός, διότι ο άνθρωπος της πίστεως δεν αγχώνεται, δεν το πιάνε το αλίμωνο Έχει ο Θεός, αφήνει, αφήνει και στον Θεό περιθώρια δράσεως. Ενώ όταν θέλεις να τα κάνεις όλα μόνο σου, ε, θα τρέχεις, θα τρέχεις, θα λέει, α, πόσα να προλάβεις. Αν δεν προλάβεις τα πέντε, δέκα, ύστερα τα υπόλοιπα και μετά να το άγχος. Τη αρρώσκα της εποχής μας, να τα χίλια δυο άλλα πράγματα που βγαίνουν και βέβαια πάνω στη φούρια σου ο έκαλίμνος αυτό που να βρεθεί μπροστά σου. Έτσι. Και να βρεις χρόνο να του πει σε παρακαλώ κάμε μια, μια άκρη, να μια γλωτισά να πέσει Ή να τον πατήσεις ας πούμε, που πάνω πει δεν έχω χρόνο. Φλάπ, ε, περιμένει, δεν έχει τώρα χάσιμο χρόνο ας πούμε. Άνοιξε να περάσω. Ενώ βλέπεις τους ανθρώπους υπομονετικούς, περιμένουν, κάνουν υπομονή, δεν βιάζονται. Έτσι ήταν οι άνθρωποι και εδώ στον τόπο μας έτσι ήταν οι παλιοί άνθρωποι. Θυμάστε πόσοι καρτερίαν είχαν οι άνθρωποι παλαιότερα. Είχαν καρτερίαν, είχαν υπομονή, είχαν κουράγιο. Κουράγιο, άντεχα Δυστυχώς εμείς σαν λαός χάσαμε αυτό το πράγμα. Και είμαστε βιαστικοί. Σ' όλα μας βιαστικοί. Φούρνοι. Ε, τρέχομαι, ενώ οι Τούρκοι δεν είναι διαστήκοι, οι Τούρκοι είναι Ανατολίτες έτσι θα κάνουμε τώρα και πούμε και εθνικά ας πούμε yeah. ναι, οι Τούρκοι είναι Ανατολίτες, κάθεται εκεί και περιμένει, περιμένει χρόνια βλέπετε, yeah. έκαμε την Ισβολή πριν 30 χρόνια και τώρα yeah. και πάλι έμπαει yeah. πάνε άλλοι λέει, yeah. σαν την Γριάν την Αλεπού που έχει φάει κότες άλλου κόσμο. Σου λέει τώρα, σαν την παρεμίαν εκείνη που λέει απεφάσιν η να αγιάσει. Ξέρετε τι ιστορία. Ε, αφού η Αλεπού έφερε ρήμαξε κοτέτσια πολλά και κόντες πολλές κλπ. Κάποτε στο τέλος της ζήσης είπε ότι τώρα τέλειωσε πλέον, θα γίνω Αγία. Και δεν θα ξαναπηράξω τα κοτόπουλα, διότι δεν μπορούσε και να περπατήσει, είχε γράσει πλέον. Οπότε έκατσε μέσα στην τρύπα της εκεί, μέσα στη φωλιά τη και έβγαλε μια ανακοίνωση στα ζώα ότι η αλεπού έγινε Αγία πλέον. Και μπορείτε να επισκέπτεστε και να μην... <συνεδίδι> ε, εκκυρδινεύεται. Ε, ε, δύο κοτόπουλα τα καμιά, έτσι, κουτά που γίνεται. <συνεδί> <συνεδί> <συνεδί> Λέει, πάμε να δούμε την Αγία. Κοιτάζουμε που, που την τρύπα θέλουν να αλεπούν και σε μια στάση προσευχή. Λέει, μα αγιάσαι μου τα αλήθεια τούτη". Τι γελούσαν. Χράπ, αρπάσιτες, σε Έβαλα τις Επήγαν τα ζώα, τα άλλα. Λέει, καλά, εσύ εναγίασες. Και τι έπνιξες άλλες. Λέει, εντάξει, αγίασαι, αλλά δεν επιτρέπεται να περιπέτσουν τους αγίους. <Κι>. Να μάθουν να μην κοροδεύουν τους αγίου. <Κι>. Οπότε αφού ε, ε, κοροδεύσαν την αγία... Το Θεό έφεξε μιξα έχει καμιά φτωβάδα να περάσει. Έτσι, έτσι είναι οι παλαιοί άνθρωποι που έμαθαν την υπομονή. Η υπομονή λοιπόν έχει σημασία μεγάλη. Και η υπομονή είναι για της πίστεως και η είναι για έννοια μας Δεν είναι και χωρίς, ξέρετε, όλες οι ενέργειές μας έχουν, βγαίνουν μέσα από, το, από, το, από την πνευματικότητα μας. Σε όλα τα επίπεδα, στον τρόπο που αντιδρούμε, στον τρόπο που μιλούμε, βλέπετε οι αρχαίλινε. Είχαν, είχαν ένα, μια πνευματικότητα, α πούμε, τέτοια που παρήγαγαν εκείνα τα έργα, τα περίφημα, έτσι. Τον Παχθενόνα, τα γλυφτά του, ναού, τη μουσική, την αλληνική, την ενδυμασία. Βλέπετε πώς ενδύνονταν οι αρχαίλινε. Βλέπει έναν μουσουλμανικό, α πούμε, πολιτισμό, τι παράγει. Βλέπει την Δύση, επιτεύγματα, μαθηματικά, α πούμε, έτσι τράστια επιτεύγματα, ε, υψηλής νοημοσύνης. Καθένας με το, με το, με το περιεχόμενο της νοηματικότητάς του. Ό,τι λέει, ό,τι κάνει, όπως ενεργεί, όπως χορεύει, όπως τραγουδά, όπως γραφει πίση, όπως κτίζει το σπίτι του, όπως ζωγραφίζει τους πινακές του, όπως μιλά, όλα αυτά τα πράγματα είναι έκφραση του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου. Γι' αυτό και οι Άγιοι έχουν τον δικό τους πολιτισμό. Βλέπετε, η Εκκλησία έχει αρχιτεκτονική δική της. Έχει ζωγραφική δική της. Έχει μουσική δική της. Έχει γλώσσα δική της. Έχει ακόμα και τρόπο, ας πούμε, δικό της. Όχι γιατί τα έκατε να τον προτελόν και είπαν ότι ξέρεις να βρούμε τώρα μια αρχιτεκτονική να κάνουμε. Όχι, αυτό βγήκε από μέσα. Και όλα αυτή την πληθής των ύμνων δεν είναι κάθοντα στο γραφείο του ουσιάγη και σκέφτοντας πούμε, τώρα τι γίνονται να γράψω, έβγαιναν από μέσα τους, ήταν το απάβγασμα της, ε, της πνευματικότητάς τους. Και παρήγαγαν τον πολιτισμό τους, τον πολιτισμό τον, της ορθοδοξία, τον, τον Αγίο Πνεύματι αυτών πολιτισμών το οποίον έχει η ορθόδοξη εκκλησία, την παιδεία, όλα. Ένας ανθρωποκεντρικός πολιτισμός πίσω κρύβει, όλα τα φαινόμενα του ανθρωποκεντρικού ο, ο, ε, συστήματος, φιλοσοφίας. Αφού κέντρο πάντων είναι ο άνθρωπος, παράγει πράγματα ανθρώπινα. Αν κέντρο πάντων είναι ο Χριστός, παράγει πράγματα ανθρώπινα. Έχει λοιπόν σημασία. Έτσι, για να τελειώσουμε αυτή τη μεγάλη παρένθεση, που μας πήρε τη μισή μας ώρα, λέγω ότι σε αυτές τις δύσκολες περιστάσεις, εμείς να βοηθήσουμε τον τόπο διά της προσευχής μας. Η προσευχή κάνει θαύματα. Και προσευχή φωτίζει τον άλλον άνθρωπο και δυναμώνει τον άνθρωπο. Και η προσευχή μας κάνει και εμάς ως τους ανθρώπους. Γιατί μας προφυλάγει από τον φανατισμό, μας προφυλάγει από τα άκρα, μας προφυλάγει από τα λάθη γιατί είμαστε ανοιχτοί σε όλα. Και όταν ακόμα τοποθετούμαστε και εκεί να το κάνουμε Εν αγάπη, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, αληθεύοντες εν αγάπη. Λέμε την αλήθεια, αλλά εν αγάπη την αλήθεια είναι εκεί. Γιατί, εάν δεν έχεις αγάπη, τότε η αλήθεια μπορεί να είναι και πολλά, α πούμε, κακό πράγμα για έναν άλλον άνθρωπο. Ένας άνθρωπος μπορεί να έχει λάτωμα, μπορεί να του πεις, ναι, η αλήθεια να του πεις, αυτό το λάτωμα. Αλλά έχει αγάπη αυτό μέσα, ή θα το συντρίψεις τον άλλο και να τον, τον σκοτώσεις, τον κάνεις, να μ' έξανα τα πόδια του. Άρα μίσον πάντων η αγάπη και το χειριστήριο της αγάπης η διάκριση. Αυτή η οποία μας δείχνει ακριβώς πώς χειριζόμαστε τα διάφορα πράγματα. Τι, είμαστε στην Επιστολή του Ιακώβου, στον 21ο στίχο, στο πρώτο κεφάλιο. Λέγει, λοιπόν, ο Απόστολος Ιάκουβος. Δεν ξέρω, μήπως έδωρεστε κάτι πάνω σ' αυτά τα θέματα που είμαι προηγουμένως. Ναι, Λουκία. Για αυτόν τον να είναι Και για να μα πείτε. Υπάρχει ένα... και το μικρόφωνο, ναι.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 είναι εγώ πιστεύω που κάποιοι λένε ότι είμαστε από εμά. Είμαστε να πούμε σαν Αυτό το πράγμα είναι φανατισμό είναι αγάπη και ο απλό τέλο, όταν έκοψε το αυτοί του Δουλου ήταν η αγάπη, δεν βοηθάει ο χανατισμό. Θα κόψω και οδηγό γλώσσα του εύρου τώρα σε λίγο. Από αγάπη, βέβαια. Ε, κοιτάξτε να δείτε κάτι το να ακολουθεί ας πούμε, υποστηρίζουμε το δίκαιο πες ότι κάποια στιγμή κάποιος άνθρωπος θα και υποστηρίζουμε το δίκαιο και έχουμε καθήκον να υποστηρίξουμε το δίκαιο και τον δίκαιον άνθρωπο σε μια δυσκολία όμως το κάνουμε με καλόν τρόπο δεν υποστηρίζουμε το, το καλό με κακό τρόπο Δηλαδή, ο Πέτρος, κόβοντας το αυτί του μάρκου, ενήργησε ως άνθρωπος, αλλά όχι ως μαθητής του Χριστού. Ήταν η η αγρατή. Ήτανε... Ήταν ανθρώπινη, ήταν ανθρώπινη ενέργεια, η ηταν ήταν ανθρώπινη, αλλά όχι η χριστιανική. Δεν έπρεπε να το κάνει. Γι' αυτό ο Χριστός είπε ότι φέττε το το φτύ, το ξανάβαλε πίσω και δεν τον επένεσαι ο Χριστός γι' αυτό το πράγμα που έκαμε. Δηλαδή, Πετε ότι έχει ένα κληρικό γκάμπ, όπω είδατε προηγουμένως, Έχει πνευματικά τέκνα. Και κάποια στιγμή ο κληρικό αυτό διώκεται. Από οπουδήποτε. Εάν τα πνευματικά του τέκνα σιχωριστούν και κάψουν την εκκλησία, πού νομίζει να κλείσουμε την εκκλησία και θα δεχθούμε να πούμε. Αυτά πράγματα είναι φανατισμοί. Το να σταθεί δίπλα από το πνευματικό του πατέρα και να πει: Ναι, είμαστε δίπλα του. Παρακαλούμε, α πούμε, αποδώσε την δικαιοσύνη. Να του δώσει κάθε στήριγμα και κάθε παρηγοριά χωρί κακοπραγία σε άλλου, αυτό ναι. Λέμε το και Άγιος ο Ιωάννη ο Χρυσόστωμο, όταν ιδιώκετο από του κακού επισκόπου του άλλου, και ήταν η διακόνη σε εκείνε όλε και η Ολυμπιάδα, η Ολυμπιάση, η οποία ήταν μαθήτρια του και ήταν πιστέ ε, στι του Άγιου Χρυσόστωμου. Και του είπε, εντάξει, φέραν άλλον επίσκοπο. Εσείς μην αποχωρίζετε από την Εκκλησία, παραμείνετε στις θέσεις σας, μην χωρίζετε εκκλησία. Τακ, Μην κοινωνείτε με τους, αυτούς τους μηχεμπιβάτες και τους, α, τους αντικανονικούς, αλλά μην κάνετε κακόν, μηδενή κακόν αντί κακού. Έτσι, δεν αποδίδουμε κακόν αντί κακού, αλλά καλόν αντί κακού. Διότι το να αποδώσεις το κακό αντί του κακού που γίνεται, τότε λειτουργεί. Με κοσμικό φρόνημα, όχι με πνευματικό φρόνημα. Ο Χριστός δεν εδέχθηκε να αντιμετωπίσει τα γεγονότα με κοσμικό φρόνημα. Βλέπετε, όταν πήγε μπροστά στον Πιλάτο, ο Πιλάτος του λέει, ο Χριστός δεν το απαντούσε. Του λέει, καλά, εμένα δεν απάντας, δεν ξέρεις ότι έχω εξουσία να σε σκοτώσω ή να σε σώσω. Του λέει ο Χριστό δεν είχε καμιά εξουσία, εάν δεν ήταν δεδομένον άνοθη. Εγώ δεν μπορώ, του λέει ο Χριστό, να παραστήσω να φέρω εδώ 12.000 αγγέλους και να τα κάνω άφδιν όλα άνω-κάτω. Δεν τα έκαμε έτσι. Δεν αντιμετώπισε την αδικία με κοσμικό τρόπο. Ναι, και μα έδειξε το ανθρώπινο. Όταν τον χτύπησε ο Δούλο, του λέει ο Χριστό, εάν κακό ο μίλησα, το κακό. Ότι κακό ο Εάν δεν καλός ο μίλησα, γιατί με δέρνει. Δηλαδή, μπορεί να πει να επερασπίσεις τον εαυτό σου, αλλά σωστά, όχι να γίνει θαντοαλό. Δηλαδή, εδώ και σου μια πατσάνη, εδώ και σου μια. Ε, μετά δεν πούνε να κάνουν ένα ε, Παίζουμε ε, γροθιές. Βέβαια, λέει ο μοσαϊκός ο δόνταν αντιοδόντος και ο αντιοφθαλμού. Διότι, οι Εβραίοι, άμα τους έ, σου έβγαζαν ένα δόντι, βγάλες τους αγώνας όλοι Οπότε λέει ο Χριστός όχι, ο Θεός λέει όχι. Έβγαλε το δόντι του, σου ένα μόνο δικαιούσε. <laughs> Εκεί να το βγάλει δέκα. Ποιο ελκούσε τα όλα. Αυτό είναι το δόντι αντιδόντο. Του έκοβε την κακία των ανθρώπων, των παλιών ανθρώπων. Έτσι. Άρα δεν, δεν ανταποδίδουμε το κακό με κακό. Υπερασπιζόμαστε το δίκαιο, υπερασπιζόμαστε την αλήθεια, είμαστε αμετακίνητοι στην πίστη μας, στην αλήθεια σε όλα αυτά. Αλλά δεν κάμπνουν πράγματα άσχημα. Βλέπετε οι χριστιανοί τρει ώρε διώκουν πούμε, δεν έκαμπναν πράγματα αυτά. Θυμάστε ένα ωραίο δική μα την παλιά διαθήκη όπου ο, ο Σαούλ εδίωκε τον Δαβίδ Και ενώ ο Δαβίδ ήταν βασιλιά του Ισραήλ, τον είχε χρήσει ο Θεό τον Δαβίδ αντί τον Σαούλ. Και ο Σαούλ τον εδίωκε τον Δαβίδ να τον φωνεύσει. Κάποια στιγμή που κοιμόταν, εμπίκαινο ο Σαούλ. Σε μια σπηλιά που ήταν το Δαβί μέσα. Ο Δαβίδι κρύφτηκε πίσω και ο Σαγόλου το ρίξε στον ύπνο. Και, ήταν και το σπαθί του. Και του είπε ο λογισμό του Δαβίδι: Πάνε πια στο σπαθί, τώρα κάθε στον εκεί. Σαν κοιμάται, τελειώνει η υπόθεση. Να μην κινδυνεύει να σε σκοτώσει, αφού στο κατάκτο εσύ είσαι ο βασιλιά του Ισραήλ, εσένα είναι χρυσίνο Θεό. Τι λέει: Όχι, εγώ θα κάνω αυτό το πράγμα. Του έβγαλε το σπαθί από τη θίκη και του έκοψε ένα κομμάτι που το φουστάνη του, που το φόρεμα του, ξέρω εγώ, τη φορούσε και το κάφωσε πάνω στο χώμα για να το δείξει μετά ότι ορίστε, θα μπορούσα να σε σκοτώσω αλλά δεν το έκαμε. Γιατί δεν ήθελα να, να σκοτώσω αυτό που ο Θεός έκαμε κάπου από τη βασιλεία. Βλέπετε, ο Θεός δεν θέλει να αντιμετωπίζουμε ε, τα πράγματα με το κοσμικό φρόνημα. Αλλά με το πνευματικό. Βέβαια, έχουμε το δικαίωμα, ναι, είμαστε άνθρωποι. Μα αδικεί. Ξέρω, εγώ έχω ένα, ένα σπίτι και το οικειάζω και δεν βγαίνει αυτός που μέσα ή δεν μου δίνει άλλο τον Τι θα κάνω τώρα σαν χριστιανό, θα του πω χάρισμα σου το σπίτι, και δεν πειράζει, με ανάγκη από αυτό το τον σου. Εγώ ζουν τα παιδιά μου, ζει, ξέρω εγώ η οικογένεια μου. Εντάξει, υπάρχει ανθρώπινη δικαιοσύνη. Ή αν ο άλλο ε, παρανομεί, έχει το δικαίωμα να τον πάρει στο δικαστήριο. Αλλά δεν σημαίνει τον μισά. Όχι. Τον αγαπώ. Δεν θέλω να του κάνω κακό. Απλώς δεν θα το επιτρέψω να κακοποιήσει ή να αδικήσει άλλον άνθρωπο. Δεν θα του πάνω του κρούσουλου αυτοκίνοντας ή να το σκοτώσουν άνθρωπο. Ναι, κύριε Βερνάπη. Ο χώρις μαντισά αρχισμού είναι και η σε πρόσωπα. Ναι. Όταν υπάρχει αυτή Και αν εσύ ακολουθεί, σημαίνει, είναι φανατισμό Ναι. Ε, διότι ο φανατισμό, όπω είχαμε τυφλώνει τον άνθρωπο. Ενώ μπορεί να πει, Ναι, εντάξει, ένα άνθρωπο κάνει και λάθη. Όχι, κάνει και λάθη. Είναι φυσικό να κάνει λάθη. Έτσι. Βλέπετε, ακόμα και ο ιερέα στη θεαλή λειτουργία, που τελεί η λειτουργία, τι λέει στον Θεό, Σου προσφέρομαι τη θυσία τάφτη, Υπέρ των ημετέρων αμαρτιμάτων και των του λαού αγνοημάτων. Λέει, θα μου σου προσφέρω αυτή τη θεία λειτουργία και τι αμαρτίε με μέναν πρώτα, και τι δικέ μου αμαρτίε πρώτα, και δεν λέει για τι αμαρτίε του λαού, αλλά λέει για τα αγνοήματα του λαού. Αυτά που ο λαό τροποντινάει, είναι πολύ μικρά αυτά που κάνει ο λαό κοντά σε αυτά που κάνω εγώ. Και τι λέει μετά, Ούτε για τη δικαιοσύνη ασυμών, το πνεύμα σου το Άγιον εφημά. Ούτε τα δικαιοσύνα Σιμών, ούτε αρεποιήσαμε τι αγαθόν επί Να στείλει το πνεύμα σου το Άγιον να αγιάσει τα δώρα αυτά, όχι για τι δικαιοσύνε μα, όχι για τα καλά μα έργα, γιατί δεν, δεν έκαναμε τίποτα ενώπιον σου καλόν επί τη γη. Ούτε αρεποιήσαμε τι αγαθόν επί αλλά για τα ελαίίει σου, αλλά για, την, για το έλαιο σου το οποίο πλούσια μα έδωσε. Γι' αυτό να αγιάσει τα δώρα. Όχι γιατί εμεί είμαστε κάποιοι. Γι' αυτό και ο ιερέας συγχωρεί τον λαό η Θεία Λειτουργία αλλά και συγχωρείται υπό του λαού Βλέπει, λέει ειρήνη πάση και το πνεύμα τί σου λέει ο λαός Αποδίδει, του λέει ο ιερέας ειρήνη σε σένα και, και στο πνεύμα σου το, ευλογεί ο ιερέας τον λαό και ο λαός τον ιερέα Πριν κάνει τα δώρα ο ιερέας επιβάλλεται να, να ζητήσει συγχώρεση από τον λαό να προχωρήσει δεν γίνει διαφορετικά. Άρα, εάν ας πούμε ο ιερέας του Θεού του έχει αυτήν τη θέση, πόσο μάλλον άλλο άλλος άνθρωπος, και δεν λέω ότι ο ιερέας είναι λάθος τους, αλλά ω λειτουργός. Ε, τότε όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι υποκείμεθα εις την ανθρώπινα τέλεια. Και αυτό το ξέρουμε και για τον εαυτό μας και για τους ηγέτε μας. Ακόμα ξέρετε κάτι. Και για τους πνευματικούς μας πατέρες. Αυτό που λέμε πολύ... Που επία και είδα, ξέρω, τον τάδε σκανδαλίστηκα γιατί τον είδα, ξέρω που ενευρίασε και φώναζε. Αυτό πράγμα, εντάξει, κακό η Ρεύς, ε, φώναζε, αλλά και εσύ κακό σου σκανδαλίστηκε. Γιατί σκανδαλίστηκε. Και το να σκανδαλίζεσαι είναι θέμα αναρώσκεια πνευματική. Αν ήσουν υγιή πνευματικά, θα σκανδαλίζεσαι σου. Καλά, και ο ιερά άνθρωπο είναι. Έκαμε κι αυτό ένα λάθο. Έκαμε κι αυτό. Μια αναβλεψία, μια, μια ατέλια. Τι ενόμιζες δηλαδή ότι ο ιερέας είναι αλάθαστος, ότι ο ιερέας είναι αναμάρτητος. Είπε σου κανένας και μια φορά ότι οι και οι πατέρες και οι πνευματικοί είναι αναμάρτητοι. Δεν είναι και εκείνοι άμαθρωποι Δεν πάμε και εμεί και εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας. Λέμε, έχετε δείξει τις αμαρτίες. Ε, καλά, εμείς, δεν έχουμε αμαρτίες δηλαδή. Εμείς να πάμε να... Να χαθούμε, να έχουμε να μην έχουμε αμαρτίες. Οπότε ο, ο ορθόδοξος άνθρωπος, ισορροπημένος άνθρωπος, ναι, αναγνωρίζει και στους ηγέντες του τη δυνατότητα του λάθους και το αντιμετωπίζει μάλιστα και με σωστόν τρόπο και με αγάπη και με, ξέρω εγώ, έναν καλοσύνη. Να σα πω ένα, ένα πράγμα. Κάποιο έγραψε τελευταία ένα, ένα βιβλίο και μου το αφιέρωσε. Ένα φίλο μου, τέλο πάντων, φοιτητή μου. Και έγραψε ευλογημένο στην αφιέρωση λόγια υπερβολικά, να πούμε. Ξέρω εγώ, στο κάφημα τη εκκλησία και κάτι τέτοια μεγάλα λόγια. Το τύπωσε, το κυκλοφόρησε, όμως ήταν γεμάτη δύο αντίτυπα. Τα πήρα εγώ, εγέρασα, λέω, τον είναι ευλογημένο. Δεν πει που έγραψε. Κι έναν τηλέφωνο, του λέω, ρε, δε μου τα πράγματα που έγραψες πας τα διευάσεις για να πιστέψει ότι είναι αληθινάς μου. Τι είναι αυτά τα πράγματα για μου? Ε, εγώ έτσι πιστεύω, έτσι έγραψα, ε, α, κάνουμε τι θέλει. Αφού το έχει κυλοφορήσει. Μου γράφει ένα αρχιμανδρίτης ε, εξ Αθηνών, ο οποίος ο καημένος όλους τους κρίνει, όλου του κρίνει. Και το θεωρεί ότι είναι έργο, α πούμε, αποστολικό, το έλεγε, έλεγε γράφει ξέρω, αγαπητέ επίσκοπε ξέρω εγώ τα λοιπά Θανάση έπεσε στα χέρια με ένα βιβλίο και είδα την αφιέρωση και άγκινε Σαρακοστή εντούτης ε, πως τολμάς να δέχεσαι αυτές τις αφιερώσεις και σα έβησαι αφιερώσεις και να αρέσκες αυτά τα πράγματα και δεν δε ξυπνά από τον λίθαργο του αρχισισμού σου και ξέρω μου γράψε κάμπω κάμπω κάμπω <ΣΣ> και σου εύχομαι να βρει τον δρόμο της σωτηρίας σου και να ξυπνήσει. Πριν είναι αργά. Αρχιμανδρίδης τάτου. Εντάξει. Το πήρα το γράμμα, διαβάσα. Λέω, στην αρχή βέβαια, ως άνθρωπος, λέω να σε πιάσω ένα τηλέφωνο, να σε στολίσω πάνω σκάτω. <ΣΣΣΣΣ> ναι. Το ανθρώπινο, έτσι. Να σου πω εγώ τώρα, μην... να μάθει να γράφεις άλλη φορά τις πράγματα. Που οι ισοκριτήσεις της οικουμένης. Το ανθρώπινο, σαν τον Πέτρο Λοιπόν, έτσι ήμουν που μικρός, που μικρός ή καμιάς πάθανε όποιος σήγω τον κεφάλι πιο κοβάτονται, έτσι. Ύστερα λέω, τέλος πάντων, καλό μας κάνει, άφηστο, καλό μας κάνει. Τα ψέματα που λέει ο άνθρωπος, καλά λέει. Καλά λέει, μία βδομάνα το απάντησα, λέω, καλό κάμει. Ύστερα λέω, εντάξει, όμως, Κοίρο τώρα με την την ιδέα, μπορεί να σκανδαλίζει κιόλα. Του έγραψε ένα γράμμα, μια, ένα μικρό γραμμάτι, και λέω, Πάτε μου. Επήρα το γράμμα σου, το διέβασε με προσοχή, πράγματι. Ευχαριστώ για τι ευχέ σου και εύχομαι με τι ευχέ σου να μου δώσει ο Θεό μετάνεια και σωτήρια, όπω λέει. Όμω, μεσούσει τη Αγία Τεσσαράκοστη, κάθε μέρα όλοι μα και εσύ πιστεύω, προσεύχεσαι και λέει. «Κύριε και δέσπερα της ζωής μου, δώσμοι του οράντα εμάς και μη κατακρίνην τον αδερφό μου». Και λέει, του έχω πόδω στον Παύλο, «Έκαστος, το Ιηθεί ο Κυρίος, τι και πίπτη, σοι, τι, σοι, ο κρίνων αλότρων, ο Με αγάπη, τάδε. άλλο, Λέω, να δούμε, επήρε με γράμμα, με την τηλέφωνο. Ξέρετε, λέει, λυπήθηκα, δε πάντερ μας. Καλά, χωρίς να ξέρεις, ας πούμε, τώρα. Ούτε με ξέρεις, ούτε σε ξέρεις, δεν γνωρίζομαστε. Είδε μια αναφιέρωση, εντάξει, αν σκανδαλίστηκες. Γράψε ένα γράμμα στο άλλο, και πες άλλο, κυρία, αδερφέ μου, πάτερ μου, είδα αυτήν την επιγραφή, ε, σκανδαλίστηκα, μπορεί να μου εξηγήσει παρακαλώ, ας πούμε, τι συμβαίνει εδώ, ε, το δέχτηκες, άραγε, ας πούμε, ε, έχουν... Με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά εξαδυναμίας, εγώ σκανδαλίστηκα. Ωι μάνι, μάνι, ας πούμε, βάλες τον άλλο μέσα στο τσουβάλι. Ετε την καρδιά του κάθε ανθρώπου, ξέρεις εσύ ο άλλος άνθρωπος γιατί κάνει διάφορα πράγματα. Δεν ξέρω με τον άλλον άνθρωπο, οπότε, μην τρέχεις να κατακρίνεις τον άλλον άνθρωπο. Λέγε για τον Άγιο Ιαννέο Κροστάδη, αυτόν τον μεγάλον άγιο του ημερώμα, που ήταν μεγάλος άγιος, ο οποίο φορούσε πολυτελέστατα ρούχα. Όχι μόνο στη Θεία Λειτουργία, τα άφυα, αλλά όλη μέρα. Τα ρούχα του τον μεταξωτά ήταν ωραιότατα. Και, ε, ήταν, ας πούμε, ταξίδευε με άμαξες, με άλογα, με πράγματα. Λέγω, μα τι είναι αυτό το πράγμα. Κι όμως έκαμε θαύματα. Από εκεί που περνούσε, η σκιά του είχαμε θαύματα. Τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο, ερχάς του 20ου αιώνας. Μερικοί τον κατέκρινα. Και ο ίδιο γράφει κάποτε, ναι, με κατακρίνω γιατί φορώ ρούχα, πολύ, αλλά εγώ τα φορώ αυτά τα πράγματα γιατί τα δίνει ο κόσμος, μου τα δίνουν οι άνθρωποι και για να μην τους λυπήσω ότι δεν τα χρησιμοποιώ μου είναι αδιάφορο τι φορώ, δεν με ενδιαφέρει να φορώ τσουβάλια ή μετάξα. ας πούμε αλλά για να αναπαύσω τον αδελφό μου, το χρησιμοποιώ χωρίς να με τον το πράγμα ας πούμε και βλέπει το Θεό δεν τον εκατέκρινε ότι του στέρει στην τη χάρη του γιατί εκείνο που έκανε το έκανε με έναν λογισμό καλό, με έναν λογισμό αγαθό. Αλλά εξωτερικά κρίνει το άλλο πώ. Γι' αυτό και διαχριστώ Χριστός λύκη για να κουνούν λίγο τον κόσμο. Έκαναν πράγματα τρελά. έτσι. Έπιασε μεγάλη Παρασκευή, εκείνο ο, ο Καημένο, ο Άγιος, έπιασε μια σούβλα, έβαλε έναν αρνί και είχα τσι πω: να του γύρισε. Εφόρισε το αγγελικό σχήμα του μοναχού, το κουλιον του, το σχήμα του κτλ. Και σου φτιάξαμε την Εκκλησία. Μεγάλη Παρασκευή. Mm. Κόλμα κόσμο μέσα στην Εκκλησία να κάνει το επιτάπητο και να ψήνει το αρνί και αυτό τρώει κιόλα. Mm. Το τρώει. Mm. στερα πήγαν κάποιε κοπέλε εκεί και τον ίβρισαν. Ε, του εφήγησε και στράβασε το πρόσωπό του. Και λέει: Καμιά δεν θα θεραπευτεί, μόνο αυτέ που θα να φυλήσουν. Επιάντω το, το, το ξύλο, το κάνει το ξύλο του άλλου κόσμου. Δεν ντρέπεσαι παλιόγερε, πριν 1600 χρόνια, α πούμε. Καλά, σήμερα μπορεί να μην ήταν τόσο πολλά. Αλλά τότε, να πει αυτή την κουβέντα σε μια κοπέλα, ο Άγιο Ανδρέα ο Διαχρυστό σαλλό επήγαινε μέσα στα καπηλία, μέσα στα χαμετυπία. Και έβγαινε πα στα τραπέζια και λούνανε τον κρασί μου πάνω, πριν κάτω. Και ε, κοιμόταν το βράδυ μέσα στο κρεβάτι. Με τις κοινές γυναίκες, ας δίνουν τους. Άγιος, απαθής αυτός. Εκεί κοιμόταν. να ο... ε, να μάθαμε να μην σκανταλιζόμαστε. <laughs> Γι' αυτό το κάνουν οι άγιοι. Το κάνουν επίτηδες για να μην σκανταλιζόμαστε. Βέβαια, βέβαια, αυτοί ήταν άγιοι, έτσι, μπορούμε να κάνουμε αυτές πράγματα. Ούτε και πρέπει να τα κάνουμε. Αυτοί είχαν... Μεγάλη χάρη να τον Θεό και είχαν δικό χάρισμα γι' αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι το να σκανδαλίζεσαι δεν είναι γιές φαινόμενο. Ναι, αμαρτάνει αυτός που σκανδαλίζει τον άλλο, τον αδελφόν του, αλλά και εμείς πρέπει κάποτε να είμαστε νόριμοι άνθρωποι και να μην σκανδαλιζόμαστε. δεν ξέρεις εσύ για ποιον λόγο κάνει ο κάτι. Έτσι. Βλέπεις έναν άνθρωπο και πάει κάπου, όπως είναι του Γερό Βλέπει έναν ιερέα και περπατάμε στον δρόμο η ώρα τρει τα μεσάνυχτα. Και έλεγε πάντοτε ο ίδιο αυτό το πράγμα. Κοίταξε, λέει ο άνθρωπο ο άρρωστο και ο άνθρωπο ο υγιή. Παίρνει αυτό και μου τη βλέπει και έρχεται. Ο υγιής άνθρωπο θα πει αυτό ο ιερέα τέτοιαν ώρα επιστρέφει μόνο του σε κανένα αγρυπνία θα ήταν ή σε κανένα τιμωθάνατον άνθρωπο ή σε κανένα άνθρωπο που είχε ανάγκη. Και μέχρι τέτοια ώρα ακόμα εργάζεται και τρέχει. Και να, και να ωφεληθεί κιόλα. Άλλο θα πει, κοίταξε εδώ, έτσι τώρα γυρίζει. Να δούμε πού έγινε το κοπούσε και τα κέντρα γύριζαν του Λοιπόν, βλέπετε το ίδιο πράγμα. Βλέπουν δύο άνθρωποι, ο ένα ωφελείται, ο άλλο γκάπτεται. Γιατί, διότι είναι χαλασμένο το μυαλό του. Όταν, όταν σκανδαλίζεσαι, ναι, είναι κακό σημείο, είναι σημείο αρρώστια. Βέβαια. Το να κρίνω τον άλλο άνθρωπο, αυτό το είναι κακό. Η κρίση αυτή η απαθής κρίση, να πω αυτό το πράγμα είναι κακό και δεν πρέπει να το κάνω. Έτσι. Αυτό δεν είναι, κάτι, δεν είναι σκάνδαλο. Δεν σκανδαλίζομαι, αλλά ξέρω ότι αυτό είναι μια κακή ενέργεια. Την αποφεύγω, δεν την αποδέχομαι. Χωρίς πάθη, χωρίς αλλοιώσεις και πράγματα. Πέντε λεπτά. Ναι, Όχι. Μπορεί να γίνει χαμός εδώ. Κοίταξε αδείσεις, Χλόη. Μπορεί να, γίνει, να γίνουν τραγικά λάθη και ο τόπο να διηγηθεί σε απώλεια. Πού, να πάει, πέμπα Πού είναι η μικρά συντηγική καταστροφή. Όλες οι εκκλησίες της Αποκαλύψεως, που λέει ολε οι εκκλησιε της αποκαλυψεω ήταν στη Μικρά Ασία. Και καταστράφηκε όλος ο ελληνισμό και η Ορθοδοξία άρδη. Ξε, ξεκληρίστηκαν πόσα, δύο εκατομμύρια άνθρωποι τότε. Τίποτα. Τού έπιψαν όλα. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Πού είναι Κωνσταντινούπολη, πόλη των Αγίων, έτσι. Τίποτα. Έμεινε εκεί άλλα πράγματα. Όταν λέω ότι έχω μίσω σύστο Θεό, τι σημαίνει. Δεν σημαίνει ότι ναι, ο Θεός θα μας σώσει. Μπορεί και να μην μας σώσει. Όπως έλεγαν οι τρεις παιδές που μπήκαν μέσα, στο, μέσα στην Κάμινο, Έλεγαν, κοίταξε, Θεέ μου, εσύ έχεις τη δύναμη να μας σώσεις. Αλλά και αν δεν μας σώσεις, ας γίνει η θυσία μας, ενώ σου ως θυσία υπέρ του λαού σου. Δηλαδή, εμείς κάνουμε το ανθρώπινο. Θα πούμε το εκείνο που νομίζουμε για σωστό, θα το υπερασπίσουμε μέσα στα όρια τα οποία περιγράψαμε, θα αγωνιστούμε για το ορθό, πάλι μέσα στα όρια που περιγράψαμε, Χωρί να σκοτώσω τον άλλον άνθρωπο, επειδή φρόνει αντίθετα με μένα. Όχι. Θα αγωνιστώ κι εγώ, θα αγωνιστεί και ο άλλο. Λοιπόν, μπορεί να νικήσει το κακό. Η νικήσει το κακό, και έγινε κάτι κακό, συνεχίζω μετά να αγωνίζομαι να κάνω το κακό καλό. Έλεγε, έλεγε ο Γεωργοπαϊτή ένα ωραίο παράδειγμα. Λέει οι τη παλιά διαθήκη, έλεγαν του λαού. Σταματάτε να αμαρτάνετε, διότι τα άδελειε κι Κύριος σε μια ένα μήνα θα καταστραφείτε όλοι. Ο κόσμος τίποτα, έκαναν τα δικά του. Έρχεται τον μήνα, σε πιάναν οι, οι αλόφιλοι, οι, οι δωλουάδυες που σε κατάκοβαν, τους τα σκότωναν. Κι ήταν και οι μέσα. Πεφεραν κι εκείνοι μαζί με τον λαό. Και μετά έλεγαν του λαού, επιστράφητε προς Κύριον, μετανοήστε, ελάτε προς κύριο, σταθείτε, παρηγορούσαν τον λαό, μη φοβάστε. Εντάξει, δοκιμασία να περάσουμε. Και αν ακόμα χαθούμε, εμεί α μείνουμε πιστοί. Δηλαδή, και κακό να γίνει ακόμα ε, από λάθη ανθρώπινα. Μπορεί πράγματι να γίνει κλάθο, να γίνει καταστροφή, οτιδήποτε μπορεί να γίνει να πάση στιγμή, σε οποιοδήποτε άνθρωπο. Ακόμα και το κακό θα το αντιμετωπίσουμε με τον σωστό τρόπο. Εάν γίνει. Εμεί θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Να γίνει αυτό που κατά τη γνώμη μας είναι το καλό. Αλλά, από τη στιγμή που σκοτώνει τον άλλο για να επιβάλλεις αυτού που νομίζεις εσύ για καλό, αυτό είναι κακό. Βλέπετε και η ιδεολογία, ας πούμε, στην Ρωσία, η οποία έλεγε, σαν ιδεολογία μπορεί να είναι καλή. Ξέρω εγώ, όλοι οι άνθρωποι να έχουμε τα ίδια πράγματα. Αλλά, όποιο λέει, όχι εγώ διαφωνώ, σκοτώνε το. Να με διαφωνείς. Έμα ε, δεν επιβάλλει αυτό το πράγμα με τη βία. Ακόμα και το Ευαγγέλιο, εάν το επιβάλλει με τη βία, είναι κακό. Παρόλο που το Ευαγγέλιο, σαν διδασκαλία, είναι η τέλεια διδασκαλία, θα καλάσει αμέσω εάν το επιβάλλει με τη βία. Γι' αυτό στηρίζεται στο όσε θέλει ή αν θέλει. Αν δεν θέλει, προκαταστραφεί. Δεν μπορεί να το επιβάλλει του άλλου δια να τηρήσει τον λόγο του Θεού το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό ακόμα είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι για όλα, έτσι. Ο Χριστέρος είναι αυτός που είναι έτοιμος για όλα. Η και ο Κοιόκο και είμαι έτοιμο για όλα, δεν ταράζομαι. Ξέρω ότι, ιδίω τα ανθρώπινα, όλα παρέχονται. Εσείς είστε παλαιότεροι, θυμηθείτε την πατρίδα μας, έτσι, το 1955-1959. Θυμηθείτε τους αρχηγούς της ΙΟΚΑ, της πρώτης. Θυμηθείτε τα γεγονότα Ύστερα, τα μεταγενέστερα, την ΙΟΚΑ τη την 21η Απρίλη, Παρέχονται όλα. Πού είναι τώρα εκείνοι άνθρωποι. Πού είναι οι μακάροι και οι γρίβε και ε, εδώ είμαστε μωράκι του οι γκρινιά. Σκοντωνόμαστε από τη και μια φορά που μέσα στο δωμάτιο, μου ανατριχιάζει. Καμιά φορά. Λέω Παναγία μου, τι γίνεται εδώ πριν τόσα χρόνια, πούμε. Παρέχονται τα ανθρώπινα. Παρέχονται τα πάθη, οι φανατισμοί, τα μύση. Και τι μένει, αν, αν μένει, αν μα έμεινε η σοφροσύνη, που να είμαστε άνθρωποι διαλλακτικοί. Υπεράσπισε το. Το κατά τη γνώμη σου αληθές πάση δύναμη, αλλά όχι με Άφησε χώρο και για τον άλλον άνθρωπο. Έτσι. Έχει καλό στο ίδιο δικαίωμα να, να πει το δικό του με τον ίδιο τρόπο. Εάν νικήσει το κακό, το κακό. Δεν ναι, νίκεσαι το κακό. Αυλογημένο. Λοιπόν, να την προσευχή μας. <coughs> Χριστέ το φως του αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζουν πάντα άνθρωποι ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάστο φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως τα απρόσιτον. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντου και πάντος σου Άγιο Ναμή διευχόντων ευχών Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον Καλό βράδυ και καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση σε όλους.